Love me when I'm feeling blue Just a man who can cuddle me and kiss me too Say, if I find one, I should teach him a few Just a man, just a regular man Men there are both thin and fat Large and small and stocky Rich and poor and nice at that Bashful and quite shocking το έτο 50 προ Χριστού, οι πρόγονοι των σημερινών Γάλλων Ιγαλάτε είχαν κατακτηθεί από του Ρωμαίου μετά από πολλέ μεγάλε μάχε.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 Πήρε μετά την πνημονία για μένα δεν βρισκέατο, εδώ πώς δεν θα τα πω κατώσει μέρα. Δεν πήρε την πνημονία του, Δεν κάναμε διαπραγμάτευση επειδή <Τι μας κατάστασε ξέρω. Όχι, να μάθετε. Να μάθετε. Η σας είναι να μάθετε. λέω λοιπόν εγώ ότι αυτά είναι η δεν το και στα γαθιά τους πας το έχουν μέσα! Απολύτως! Κύριε Πρόεδρε, δεν ξέρω γιατί κάνετε έξω από τα ρούχα ε, Εγώ τα ρούχα μου. Εγώ περιμένω μια απάντηση. Αν δεν θέλετε σηφί. να μου απαντήσετε, δεν θέλω να σας απαντήσω. Σας απαντώ, αλλά με εξοργίζετε όταν πιστεύετε ότι οι υπουργοί, οι πρωθυπουργοί, οι βουλευτές εκλεγμένοι από τον ελληνικό λαό με 258 ψήφους ψηφίζουν ένα νόμο του κράτου επειδή τους κρατάνε επειδή υπάρχουν χαρτιά για τη ΣΥΜΕΝΣ.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 da <usion> Με ξένη κατοχή παρακαλούμε ανηθήτε για λοιπές ξένη κατοχή βεβαίωση είναι είναι σταδιότες με γραβάτα σημεί. και κοστούμι Γεια σας φίλοι του πλατεία ραδιό στο πλατεια ρνιο τελία του try in vain You can't explain Women. They fascinate they captivate. δξεω μεκούτα εγώς τακουστικά μου πάς δε μκού. Be careful when you meet a sweet blunt stranger. You may not know it, but you are greeting danger. You'll try in vain. you can't explain. The charming, alarming, blonde women. Αν τη φωνή μου women. Ana kodit Κούβα μα τε. <Το> Κάναμε δοκιμέ.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 Πάνω παπάδο μανολάκι, που μάλλον έχει κάποιο πρόβλημα με τα αυτιά του. Όλοι, όχι, γιατί μια περιοχή αντιστέκεται νικηπόρο στην κατασκευή. Μια μικρή περιοχή περιτριγυρισμένη από τέσσερα ρωμαϊκά στρατόπεδα. Σε αυτό εδώ το χωριό θα κάνουμε τη γνωριμία μα με τον πολεμιστή Αστερί. Ακούω ένα κομπή παξ γερμανικα του platia-radio.gr Εδώ με κορυδεύουνε γιατί προφανώς τα αυτιά μου δεν λειτουργούν. Λόκα... Τη κυριακή που μας πέρασε Πήγαμε, ψηφίσαμε, όσοι πήγαμε, όσοι ψηφίσαμε και καταλήξαμε στα αποτελέσματα τα οποία βλέπετε. Τελευταίο γύρο, λοιπόν, στην περιφέρεια και στην αυτοδιοίκηση στους μεγάλους δήμους της Ελλάδος, δηλαδή στο Δήμο Αθήνας και στο Δήμο Θεσσαλονίκης, έχουμε σγουρό καμίνι μπουτάρι. Οι τρεις ανεξάρτητες καταφέραν και φτάσανε στον τελευταίο γύρο. Στη σημερινή εκπομπή της Πάξ Γερμανικα, θα δούμε πόσο αναξάρτητη είναι η κύριοι Σγουρό, Καμίνη και Μπουτάρη. και Σήμερα αργήσαμε να μπούμε στην εκπομπή και προφανώ δεν λειτουργούμε. Ή εγώ δεν ή τα ακουστικά του σταθμού, μάλλον εγώ. Να συγχαρώ θέλω όλα τα κινήματα πολιτών τα οποία μετύχανε στις εκλογές, στις δημοτικές εκλογές και αυτά που κατάφεραν να εκλέξουν ε, έναν άνθρωπό τους μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο όπως η κυρία Μόνα Μανατίδου από το Ηράκλειο αλλά και αυτούς που δεν κατάφεραν. Σημασία έχει ο αγώνας και το κίνημα να μένει ζωντανό. Η Αθήνα, η Θεσσαλονίκη και η περιφέρεια Αττικής κινδυνεύουν να ξαναβελθούν στα χέρια των τριών προηγουμένων. Των τριών προηγουμένων, τους οποίους το σύστημα τους παρουσίασε ως ανεξάρτητους. Οι τρεις υποψήφοι, ο κύριος Μπουτάρης, ο κύριος Καμίνης και ο κύριος Σγουρός, ο Μπουτάρης για το Δήμο Θεσσαλονίκης, ο Καμίνης για το Δήμο Αθήνας και ο κύριος Σγουρός για την περιφέρεια, έχουν πολλά κοινά σημεία, τα οποία σήμερα θα εντοπίσουμε. <ΣΣΣΣ> Πρώτα απ' όλα υπήρξαν οι προσωπικέ επιλογέ του Γιωργάκη και του Παπανδρέου. το άρθρο, το οποίο θα ανεβάσουμε σήμερα, μετά το τέλος της σημερινή PAX Germanica, θα δείτε τις σχετικές φωτογραφίες, στις οποίες ο Παπανδρέου δίνει το χρίσμα. Μπουτάρις, ζουρός, καμίνις ήταν προσωπικές επιλογές του Γιωργάκη του Παπανδρέου. Γιατί όμως, γιατί υπήρξαν επιλογές του Γιωργάκη του Παπανδρέου αυτή και όχι κάποιοι άλλοι. Yeah. Έχει δάκτυλο όρο η υπόθεση. into his hands and gets what he demands, and when we are alone by moonlight, under a big plum tree, oh, give me the man who does the thing, does the thing. Και ενώ παλεύω με τη φωνή μου που συνεχίζω να μην ακούω στα ακουστικά του σταθμού Θα ανοίξουμε την υπόθεση των τριών αυτών υποψηφίων ζουρού Καμίνη και Μπουτάρι Να δούμε γιατί αυτές οι τρεις προσωπικές επιλογές Του Γιοργάκη, του Παπανδρέου Βρεθήκανε στους συγκεκριμένους δήμους Πρώτα απ' όλα ήδη βγήκε ο Σαμαράς και δήλωσε την ανοιχτή του υποστήριξη στους τρεις. Οπότε, πλέον οι μάσκες έπεσαν. Ο Σαμαράς και η Νέα Δημοκρατία εξ αρχή στήριζαν καμίνι μπουτάρι σγουρό Στήριζε ο Σαμαράς καμίνι μπουτάρι σγουρό για τον αυτονόητο λόγο Το ότι αν δεν τα πηγαίναν καλά αυτοί οι τρεις Τους οποίους στήριζε η Ελιά και ο Ευάγγελος Βενιζέλος Αν δεν τα πηγαίναν καλά αυτοί οι τρεις Τότε κινδύνευε η κυβερνητική σταθερότητα όπως είχε πει ο κύριο Βενιζέλος, ο Σαμαράς, πλαγίος, στήριξε καμίνι μπουτάρι γουρό, οπόως βάζοντάς τους εύκολους αντιπάλους από τη Νέα Δημοκρατία. Υπότιτλοι AUTHORWAVE Είχα τι καμίνη στήριξε γενικά η κεντροαριστερά στο σύνολό τη, Δηλαδή, οι δυνάμεις αυτές οι οποίες σήμερα κοντάρα για το Φίτσια η Διμαρ του Κοτρίτο το Δρόμου του κυρίου Κουβέλη, το ποτάμι του κυρίου Σταύρου Θοδωράκη και η ελιά πρώτα απ' όλα του Βαγγέλη του Βενιζέλου, στηρίζουν εκεί τρεις του, τον κύριο Σγουρό, τον κύριο Καμίνη και τον κύριο Μπουτάρη. Το θέμα είναι ότι η Νέα Δημοκρατία, όπω είπαμε, βάζοντα εύκολου αντιπάλου, από τη Νέα Δημοκρατία τουλάχιστον, από το κυβερνητικό στρατόπεδο, απέναντι στου ανεξάρτητους εντό εισαγωγικών. Καμίνη Μπουτάρη Γουρό, που αποτέλεσαν και τρει προσωπικέ επιλογέ του Παπανδρέου στο παρελθόν, ευνόησαν την επανεκλογή του. Όμως, και ο εθνικός μας εργολάβος, ο κύριος Μπομπολας, φάνηκε μέσα από τα έντυπά του και από τα κανάλια του να προωθεί την ιδέα περί ανεξαρτήτων στους δήμους. Ο λόγος είναι συγκεκριμένα οικονομικά συμφέροντα, τα οποία φαίνεται να εξυπηρετούν ο Περιφερειάρχης, ο Καμίνης και ο Μπουτάρης. All I do is Οπότε οι εργολάβοι δεν φυτεύουν μόνο ελιές ούτε σκάβουν μόνο ποτάμια στηρίζουν όλες τις αποφάσεις των δημιουργημάτων τους <Τοίου> <Τοίου> Έθνοση Το έθνο του κύριου Μπόμπολα, είχε προβλέψει και όχι μόνο το έθνο του κύριου Μπόμπολα, αλλά και οι εταιρείε δημοσκοπήσεων που πρόσκειται στα μεγάλα μυτυάκα εργολαδικά συμφέροντα προεξοφλούσαν εξοφλούσαν την νίκη σγουρού καμίνη και μπουτάρη. Η λέξη κλειδί είναι τα σκουπίδια Είναι η μπίζνα των σκουπιδιών Μπορεί το Μέγκα να διέσυρε την κυρία Δούρου Όταν είπε Όχι μόνο το Μέγκα Γενικά οι μεγαλοσχολιαστές την κυρία Δούρου Όταν είπε ότι αλλιώς μαζεύει τα σκουπίδια Ένας αντιμνημονιακός και αλλιώς ένας μνημονιακός Όσο υπερβολικό και ήταν αυτό σχήμα της κυρίας Δούρου Ήταν αληθές Και υπονοούσε Τα συμφέροντα Στην το οποία αντιπροσωπεύει ο αντίπαλος της, ο κύριος Γουρός. Μουσική Να θυμίσουμε ότι ο κύριος Γουρός υπερασπίστηκε τα συμφέροντα του Μπόμπολα και τη εταιρεία Άκτορ άπειρες φορές όσον αφορά την αποκομιδή των σκουπιδιών όπως έκανε στην περίπτωση της Κερατέας και των άλλων περιοχών που διαμαρτύρονταν. Τότε ο κύριος Σγουρό, ο ανεξάρτητος κύριος σγουρό, μίλησε για επαγγελματίε διαμαρτυρόμενος που περασπίζονται κατεστημένα συμφέροντα δεκαετιών. Από την άλλη συμπερίδοση του, μπουτα... του Μπουτάρι, ο Μπόπολας δεν κερδίζει μόνο από τα σκουπίδια μην ξεχνάμε ότι ο αλλά και από την ειδικοποίηση τη ΕΙΑΘ, στην οποία μετέχει η εταιρεία του κύριου Μπόμπολα Actor, όπω και η εταιρεία Suez. Μια εταιρεία ξένων συμφερόντων, Ολλανδικών συμφερόντων, αν δεν κάνω λάθο. Ε, ο Μπουτάρη τον είδαμε την Κυριακή που πέρασε να πηγαίνει στο δημοψήφισμα που κάνανε οι συναγωνιστέ, με το οποίο είχαμε και τηλεφωνική επικοινωνία με τον κύριο Κόκα, τον υποψήφιο για την Ευρωβουλή με το ψηφοδέλτο των Εξαρτών Ελλήνων. Ο μπουτάρη μπορεί να πήγε να ψηφίσει και να τη βγει και στην κυβέρνηση, ότι είναι λάθος η επαγόρυψη του δημοψηφίσματος, όμως στο παρελθόν, στην Ολλανδική τηλόραση, στην Ολλανδική κρατική τηλεόραση σε συνέντευξη, είχε πάρει θέση ότι ένα δημοψήφισμα για την αποκομιδή, για την αποκομιδή, για την Eith, είναι αδύνατο. Like the glass of go to my Εκτός από τον κύριο Μπόμπολα Στην περίπτωση των ορυχίων χρυσού Και των εξορίξεων του χρυσού Ο κύρος Μπουτάρης έχει πάρει θέση Υπέρ και της Eldorado Gold Ο Μπουτάρης έχει πάρει θέση Υπέρ του Μπόμπολα και της Eldorado Gold Στην, περίοδο, στην περίπτωση Εξόριξης χρυσού The thrill of the thought that you might give a thought To my plea, cast a spell over me Still I say to myself, get a hold of yourself Can't you see that this never can be η ίδια μπίζνα της αποκομιδής των σκουπιδιών εμπλέκεται και στην περίπτωση του υποψηφίου για τη δημαρχία πρώην δημάρχου κυρίου Καμίνη και τον οποίο πολύ σωστά ο κύριος Καπερνάρος ο αντίπαλος του από τους Έλληνες είχε πει ότι ο άνθρωπος αυτός εξαφανίζει σιγά σιγά την καθαριότητα και τους ανθρώπους τη για να εμφανιστούν οι εργολάβοι αποκομιδής και διαχείρισης ο άνθρωπος που στηρίζεται από το Πασόκ και τους εργολάβους δημοσκόπους. Οι ίδιοι εργολάβοι, που δίνουν 3% στο Πασόκ, δίνουν 25% σε αυτόν. Το άλλο κοινό των τριών ανεξαρτήτων υποψηφίων που στηρίζονται από την κυβέρνηση πρώτα απ' όλα από την Ελιά και από την Νέα Δημοκρατία υπόγεια βάζοντα απέναντί τους εύκολου αντιπάλους στον πρώτο γύρο έτσι ώστε να καταλήξουν στο δεύτερο γύρο και τελικά στη Δημαρχία ή στην Περιφέρεια δεν στηρίζουν μόνο από την κυβέρνηση την Ελιά και τον κύριο Μπόμπολα οι τρεις αυτοί κύριοι καμίνες, μπουτάρες, σγουρός έχουν και πολύ καλή επαφή με τον κύριο Φούχτελ, τον Γερμανό Γκάουλάιτερ στην Ελλάδα Hasn't a ghost of a chance in this crazy romance you go. Ήσως τα έχει πει η κυρία Δούρου ότι ο κύριος Καμίνης είναι εκλεκτός της διαπλοκής Look. και του φούκτελ Μάρκετ! corner που Λάθο, ο κύριο Γουρό εννοούσα. Πολύ σωστά είχε πει η κυρία Δούρου ότι ο κύριο Γουρό είναι εκλεκτό τη διαπλοκή και του φούκτελ. Μέσα από τι συνομιλίε ε, του κυρίου Γουρού με τον κύριο Φούκτελ, η γερμανική πλευρά ετοιμάζει χρυσέ business σε τομείς όπω είναι η διαχείριση των σκουπιδιών, που λέγαμε πριν, των λιμανιών και η αξιοποίηση τουριστικών εγκαταστάσεων, όπω και των ηχθιοκαλλιεργιών. Συζητήσει τι οποίε κάναν ο κύριο Φούκτελ με τον κύριο Σγουρό μαζί με τσιπουράκι και τσιπουρίτσα και συζητάγανε για τις απροκρατικοποιήσεις σε τουριστικές εγκαταστάσεις, ηχθειοκαλλιέργειες για την πίσνα των σκουπιδιών και το λιμανιών. A watch? A Από την άλλη ο βουτάρες στη Θεσσαλονίκη για το μόνο για το που έχει να κατηγορήσει τον κύριο Φούκτελ είναι η του. Είχε πει στο παρελθόν ότι ο κύριο Φούκτελ είναι μόνο για κρασί και χταποδάκι. Καλώντα τον να πάρει παραπάνω δράση. Ο κύριο Μπουτάρη, συνεργαζόμενο με τον κύριο Φούκτελ και μάλιστα από του πρώτου, αν όχι ο πρώτο, αν δεν κάνω λάθο, τον πρώτο, ο, ο οποίο συνεργάστηκε σε επίπεδο Δήμου με τον κύριο Φούκτελ, το μόνο για το οποίο είχε να ηρωνευτεί τον κύριο Φούκτελ είναι η κολλησιεργία του στην εποπτεία, στι ιδιωτικοποιήσει, στι αποκρατικοποιήσει, τι οποίε έχει αναλάβει προσωπικά. Like my first edition. It's yours. Ευχαριστώ το φίλο μας στο πλατεία ρίδιο τον Αργίο τον Μαρινάκι που μα λέει ότι κουβόμαστε κανονικά. Μάλλον κάτι έχουν τα ακουστικά και δεν ακούω τη φωνή μου. You take art. I'll take spam. I'll give... Μπράβο σα για την προσπάθεια σας και το Δήμο Αθήνα. Στο Δήμο Αθήνα με τις δυνάμει τη κοινωνία. Δεν έχει σημασία. Το ότι δε στον τελευταίο γύρο στον δεύτερο γύρο των αυτοδικητικών εκλογών σημασία έχει το κίνημα είναι υπαρκτό I'm out. Take all I've got. Works. η επαφή του κύριου Μπουτάρη με τη γερμανική εποπτεία ε, ξεφεύγει κιόλας στο, είναι τόσο στενή στο σημείο ο κύριος Μπουτάρης να βάλει τη σύντροφό του Γκαμπριέλα Σνάιντερ ως υπεύθυνη στα γραφεία της Ελληνογερμανικής Συνέλευσης στη Θεσσαλονίκη. Παίρνει λοιπόν τη σύντροφό του και τη βάζει υπεύθυνη στα γραφεία της Ελληνογερμανικής Συνέλευσης στην οποία προεδρεύει προείσταται ο κύριος Φούκτελ. Want to buy some Μάλιστα, ο κύριος Μπουτάρης είναι ο επικεφαλής της ελληνογερμανική συνέλευσης από την ελληνική πλευρά. Ο καμίνη απ' την άλλη μπορεί να έχει τις τόσο στενές προσωπικές επαφές με τον κύριο Φούκτελ όπως έχει ο κύριος Γουρός και ο κύριος Μπουτάρης είχε υπάρξει όμω πιστός στην εφαρμογή των μνημονιακών διατάξεων έχει ήδη προχωρήσει σε απολύσεις σε έχει ταχθεί υπέρ των και να τονίσουμε ότι ο είναι ο Δήμαρχο που θα το βόγμα τάξη και ασφάλεια του Δένδια απέντε στου και τι κινητοποιήσει γενικώ. For a penny, they make pretty souvenirs. Take my lovely illusions, some for love, some for tears. Ο κύριος Φούκτελ με την ίδια ο κύριος Καμίνης με την ίδια θέρμη θα υποδεχθεί και τα κέντρα κράτησης και φιλοξενίας μεταναστών. Είναι ακόμα ένας δήμαρχος πιστός στην εφαρμογή των μνημονίων και στην εποπτεία στους δήμους. Τώρα, εκτός από τις σχέσεις που έχουν Καμίνης, Μπουτάρης και Σγουρός με τον κύριο Μπόμπολα και με τον κύριο Φούκτελ και την στήριξη από, ε, που χαίρουν από την Ελιά και τον ίδιο τον Αντώνη Σαμαρά όπως είπε ξεκάθαρα τις μέρες αυτές που μας περάσανε ε, έχουν και πολύ στενέ επαφές και τρει τους με το Ίδρυμα Σόρος το χειμώρο που μας πέρασε, παρακολουθήσαμε τον κύριο Καμίνη και τον κύριο Μπουτάρη, δήμαρχους ε, στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, αντιστοίχω να δέχονται δωρεά για το πετρέλωσο σχολεία. Δωρητής του πετρελαίου ήταν η μη κυβερνητική οργάνωση Solidarity Now του Τζόρτ <Τι> Σόρος. συγκεκριμένη μη συγκεκριμένη μη κυβερνητική οργάνωση εγκαταστάθηκε πρώτα στη Θεσσαλονίκη στα εγκαίνια που ρεγματοποιήθηκαν προσωπικά ο ίδιος ο Μπουτάρης ο οποίος μάλιστα έχει παραδεχτεί τις προσωπικές του σχέσεις με τον ίδιο τον Τζόρτ Σόρο ενώ έχει παραμυνθεί του ρόλου του μεγαλοτραπεζίτη. Θα... Συγκεκριμένο ο κύριος Μπουτάρη έχει πει επειδή έχω, κάνει επειδή έχω προσωπική αντίληψη για το Ίδρυμα και την έδρα που έχει κάνει στα Σκόπια και την έχω προ πολλών ετών, ο Σόρο δεν πήρε ποτέ θέση υπέρ των Σκοπίων ή υπέρ τη Ελλάδο. Ξέρω ότι η πολιτική τοποθέτηση δεν εκφράζεται υπέρ του ενό ή του άλλου. Την έχει για τον εαυτό του. Οι δράσει που κάνει ο Σόρο καθαρά βοηθούν τι κοινωνίε να αναλάβουν μέρο τη ευθύνη του. Αυτό ξέρω εγώ και επειδή την χάνει. Να ξέρω προσωπικά τον ίδιο τον Σόρος, μπορώ να σας διαβεβαιώσω προσωπικά εγώ γι' αυτό. Ο κύριος Μπουτάρης λοιπόν, εκτός από ε, Αλισβερίσσια στο Δήμο με τον Τζόρτ Σόρος, έχει και προσωπικές σχέσεις με τον ίδιο τον Σόρος. Ο Μπουτάρης ξεχνάει ότι οι νίκοι του Σόρος χρηματοδοτούν το ίδρυμα Ελιαμέπ, το οποίο έχει πάρει ανθεληνικές θέσει, συγκεκριμένα και στο Μακεδονικό. Η Open Society Foundations, η οποία χρηματοδότησε το, τα πετρέλαια στα σχολεία της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης είναι χρηματοδότης του ΕΛΙΑΜΕΠ. Συγκεκριμένα το ίδρυμα στο οποίο ανήκει η Solidarity Now, το οποίο ανήκει στο ίδρυμα Σόρο, το Open Society Foundations, είναι ένα από τα ιδρύματα τα οποία χρηματοδοτούν το ίδρυμα ΕΛΙΑΜΕΠ το οποίο έχει πάρει εμθεληνικέ θέσει σε όλα τα εθνικά ζητήματα και στο μακεδονικό. Ο άλλος ανεξάρτητο, εντό εισαγωγικών στην Αθήνα, ο Γιώργο Καμίνης, υποτάχθηκε και αυτό στην ίδια ΜΚΟ, Solidarity Now του George Σόρο. Ο Σόρο χρηματοδότησε τη μετατροπή του κτηρίου του παλιού φρουραρχείου στο σταθμό Λαρίσης σε κέντρο στέγασης ΜΚΟ και υπηρεσιών του Δήμου. Ο κύριο Καμίνης δήλωσε. Ήρθε η ώρα ο Δήμος να προχωρήσει και να κινητοποιήσει την κοινωνία των πολιτών, να αξιοποιήσει τις δυνατότητες προσφοράς των πολιτών, την έκφραση έμπρακτης κοινωνικής αλληλεγγύης. Αυτή ήταν η δήλωση του κυρίου Καμίνη όταν έκανε συμφωνία με το Ανθελληνικό Ίδρυμα του Τζοτ Σόρος. Και επειδή και ο Καμίνης και ο Μπουτάρης και ο Σγουρός έχουν πολύ καλές σχέσεις και με τους επόπτες Γερμανούς και με τους εργολάβους και με τον ίδιο τον Τζόρτ Σόρος, συγκεκριμένο Μπουτάρης και προσωπικές σχέσεις, δεν θα μπορούσαν στους Δήμους Αθήνας Θεσσαλονίκης να λείπουν τα Gay Pride και τα Legalized, το οποίο όπως θα δούμε στη συνέχεια χρηματοδοτεί το Ίδρυμα Σόρος. Que fut mon enfance Je n'ai plus de souvenirs C'est peut-être que la chance Ne m'offrait pas de plaisir Et chaque jour qui se lève στην ίδια την ιστοσελίδα του Athens Pride που ήταν η Γκέι Παρελάσεις στο κέντρο της Αθήνας που φιλοξένησε ο κύριος Καμίνη, στην ίδια την ιστοσελίδα του Athens Pride αναφέρεται η υποστήριξη των προγραμμάτων από την Open Society Initiative for Europe Στο άρθρο το οποίο θα ανέβει στο πλατεία.radio.gr θα ανεβάζουμε και το σχετικό link από την ίδια την ισοσελίδα του Athens Pride που παραδέχεται την υποστήριξή της από την Open Society του George Soros αλλά και την υποστήριξη από την Αμερικανική Πρεσβεία στην Αθήνα. <Συσμονή> Επίσης το δίδυμο Καμίνη Μπουτάρι ε, έχει ταχθεί και υπέρ τον φεστιβάλ Legalize It μάλιστα στον Δήμο Αθήνας δόθηκε χώρο του Δήμου Αθήνα πέρσι υπέρ του Festival Legalized. Τα Festival Legalized είναι φεστιβάλ τα οποία παγκοσμίω χρηματοδοτούν πάλι η ΜΚΟ του George Soros. Ο ίδιος ο Soros έχει γράψει πολλές φορές υπέρ τη σαπωνικοποίησης των μαλακών ναρκωτικών. Ένα παράδειγμα ΜΚΟ χρηματοδοτήμων από το Ίδρυμα Soros είναι η Arizona Medical Marijuana Policy Project. Σύμφωνα με την Αμερικανική Δίωξη Ναρκωτικών, η εν λόγω μη κυβερνητική οργάνωση χρηματοδότησε την προπαγάνδα νομοποίησης κάναβες. Κάτι μελέτες που βγαίνανε από κάποια αμερικανικά πανεπιστήμια ότι η κάναβες κάνει καλό στον οργανισμό. Λοιπόν, λοιπόν, λοιπόν, μπορεί κάποιοι να έχουν υιοθετήσει το ρητό του γραπ, ότι κάθε θα μπορεί να έχει μια γλάστρα. Στο σπίτι του και να την ποτίζει. Δεν είναι ακριβώ έτσι τα πράγματα. Όπω δεν έχετε μια γλάστρα με τσιγάρα στα σπίτι σα και να την ποτίζετε και πάτε και αγοράζετε συγκεκριμένα πακέτα τσιγάρων που πουλάνε οι πολυεθνικέ, το ίδιο ακριβώ είναι το project να γίνει και μετά από ποινικοποίηση του χόρτου. Δηλαδή τώρα πηγαίνετε στα ράφια και να λέτε: Θέλω την τάδε πολυεθνική μάρκα η οποία θα ανήκει στο Ίδρυμα Σόρο ή σε άλλα. Πολυεθνικά παγκόσμια ιδρύματα και έτσι να κερδοσκοπούνε και εσείς να νομίζετε ότι κινητοποιηθήκατε σε διαδηλώσεις υπέρ του δικαιώματό σας. Στο Αφγανιστάν μετά την Αμερικανική εισβολή δεν, μόνο, δεν εκτινάχθηκαν μόνο οι πωλήσει και η παραγωγή ε, ηρωίνης, εκτινάχθηκαν και οι πωλήσει και παραγωγή κάναβης. Ο Σόρος και οι αδελφές εταιρίες με το ίδρυμα Σόρος Κάνανε χρυσές δουλειές μετά την εισβολή των μερικανικού του μερικανικού στρατού στο Αφγανιστάν Στην περίπτωση τη Ελλάδα δεν χρειάζεται να μπει Αμερικανικό στρατό. Έχει φροντίσει ο κύριο Μπουτάρη, ο κύριο Καμίνη και ο κύριο Γουρός να φέρουν τι ΜΚΟ του Σόρο. Έχει φροντίσει ο κύριο Καμίνη να δώσει συγκεκριμένο χώρο στα ΜΚΟ του Σόρο στον Άλυμο, στο παλιό Φρουναρχείο, όπου έχουν εγκατασταθεί οι ΜΚΟ του Ιδρύματο. Έχει φροντίσει ο κύριο Μπουτάρη να έχει προσωπικά παρεδώσει με τον κύριο Σόρο και να υποστηρίζουν τα φεστιβάλ Legalized και Gay Parade. Επίση, με πρόφαση τα παιδιά σας τα οποία μπορεί να κρυώνουν στα σχολεία έρχονται να αλώσουν το ελληνικό πολιτικό σύστημα και τους δήμους η μη κυβερνητικές οργανώσεις του Αμερικάνου Μπρόγκερ ο οποίος ποντάρει στη χρεοκοπία της Ελλάδος Είναι τόσο φιλάνθρωπος ο κύριος Σόρος και τόσο φιλάνθρωπα τα ιδρύματα του Έχετε λοιπόν υπόψη σα ότι οι τρει αυτοί υποψήφοι, ο κύριο Γουρός στην περιφέρεια Αττικής ο κύριο Καμίνης στο Δημοθήνα και ο κύριο Μπουτάρι στο Δήμο Θεσσαλονίκη είναι σχεδόν το ίδιο πρόσωπο. Ψηφίζεται το ίδιο πρόσωπο. Ψηφίζεται τρει ανθρώπου, οι οποίοι έχουν υποταχθεί στην γερμανική εποπτεία, κανονικότατα. Τρει μνημονιακού, οι οποίοι έχουν δεχτεί και απολύσει και ιδιωτικοποίησει, αλλά του πλασάρει το Μέγκα σαν ανεξάρτητου. Ψηφίζεται ανθρώπου, οποίος προώθησε ο Μπόμπολα, επειδή εξυπηρετούν τα συμφέροντα του Μπόμπολα, την αποκρατικοποίηση τη ΕΙΑΘ πάνω στη Θεσσαλονίκη, την οποία έχει στηρίξει ο Μπουτάρη, όπω και την πίσνα τη διαχείριση των σκουπιδιών στο Δήμο Αθήνας που έχει στηρίξει ο Καμίνης, όπως αντίστοιχα και ο Σγουρός την αξιοποίηση των ηχθειοκαλλιεργιών και των άλλων ε, κερδών που μπορεί να έχει ο Μπόμπολας από ιδιτικοποιήσεις όπως είναι τα σκουπίδια Επίσης πηγαίνοντας και ψηφίζοντας μπουτάρι, καμίνη. Και Σγουρό έχετε υπόψη σας ότι ψηφίζετε την παραμονή της ελιά στη συγκυβέρνηση, οπότε και τη συγκυβέρνησε. Ήτανε οι τρεις στο παρελθόν, όπως είπαμε, οι προσωπικές επιλογές του Γιώργου Παπανδρέου, στηρίχθηκαν και από την Ελιά του Βενιζέλου και από την υπόλοιπη και το Αριστερά, η οποία σκοτώνεται την για τις Καρέκλες, αλλά στα πρόσωπά τους βρήκε την Ομόνια, ενώ το Ποτάμι και τη Δημάρ. Τηπόγεια, οι πόγια, οι τρει στηρίχθηκαν και από το Μέγαρο Μαξίμου και από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, ο οποίο επέλεξε να βάλει εύκολου ανθρώπου απέναντί του, έτσι ώστε να είναι σίγουρο ότι θα βγουν στο τελευταίο γύρο. Με, με άλλα λόγια, ο ίδιο ο Σαμαράς έκαψε του νεοδημοκράτε υποψηφίου του, μόνο και μόνο για να πάνε στο τελευταίο γύρο ο Μπουτάρη, ο Καμίνη και ο Σγουρό. Η δύναμη ανεξάρτηται με τα οικονομικά παρεδόσει με τον Γκόμπολα και το δρυμα Σόρο. What am I to do? I can't help it. Love's always been my game. Play it how I may. I was made that way. I can't help it. Ο Αργίο Μαρινάκη επισημαίνει σωστά ότι και οι τρει του έχουν υπογράψει μνημόνιο. Είναι αλήθεια ότι και οι τρει του έχουν υποταχθεί στι μνημονιακέ αποκρατικοποιήσει, έχουν υποταχθεί σαν ντόπια εργολαβικά συμφέροντα. Σα είπαμε τα ονόματα των εταιριών, τη εταιρεία Actor που παίρνουν εργολαβίε, παραπάνω εργολαβίε από όσο παίρνανε, και έχουν, βγει, έχουν βρει πρόχειρου δημάρχου και αντιπεριφερειάρχες στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Και τι δοσοληψίε του με το Ίδρυμα Σόρο. Έχοντας αυτά στο μυαλό σα, σκεφτείτε πολύ καλά. Για να μην παρεξηγηθούμε, η εκπομπή που γίνεται αυτή τη στιγμή για να κάψει κανονικά τρει μνημονιακούς υποψήφου που το παίζουν ανεξάρτητη δεν γίνεται εκπομπή υπέρ του ΣΥΡΙΖΑ. Έχετε την επιλογή, πολύ απλά, να απέχετε. Μπορείτε να απέχετε, μπορείτε να ψηφίσετε αντιμνημονιακά, πάντως να μην πάει η ψήφο σα σε αυτού του τρει. Εμείς θα τα πούμε πάλι την Κυριακή στις 4 με τη μαύρη λίστα, με τον Αντώνη Σαμαρά και συναισθία ανομία στις 6. Την άλλη Κυριακή είναι ο τελευταίος γύρος των αθνοδιοκητικών εκλογών και οι ευρωεκλογές. Α φροντίσουμε ανεξάρτητα από κόμματα να στείλουμε τουλάχιστον στην Ευρωβουλή η οποία είναι ευνουχισμένη και δεν παίρνει αποφάσεις, παρά μόνο εισηγείται. Τουλάχιστον να στείλουμε ανθρώπου που θα αγωνιστούν για τις εθνικά συμφέροντα της χώρας. What am I Από I την μπαξη γερμάνικα του πλατεία Ρέντιο, χαιρετισμού, σόλους όλους τους φίλους του πλατεία Ρέντιο και σε όλο το γαλατικό χωριό. Αυτό γίνεται γιατί. Γιατί τα στελέχη μας, η ηγεσία μας,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 Και μιας φίλης χώρας όπως είναι η Γερμανία. Let us Ο είναι πάρα πολύ συμβατής αντρομούς. Αμέντον Πάρα προχωρητεί. Σπάρα Φουκτέλ.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 Εκώ δεν δέχομαι αυτόν τον χαρακτήριο. Δεν δέχομαι αυτόν τον χαρακτήριο. Απολύτως, Απολύτως, Απολύτως! Κύριε Πρόεδρε, δεν ξέρω γιατί γίνεται αν από τα ρούχα. Έχω δεν έξω ρούχα μου. Εγώ περιμένω μια απάντηση. Η απάντηση θέλετε τί. να μου απαντήσετε, δεν θέλω να σα απαντήσω. Σα απαντώ, αλλά με εξοργίζετε όταν πιστεύετε ότι οι υπουργοί, οι πρωθυπουργοί, οι που εκλεγμένοι από τον ελληνικό λαό με 258 ψήφους ψηφίζουν ένα νόμο του κράτου επειδή του κρατάνε, επειδή υπάρχουν χαρτιά για τη Siemens. <Τι>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 Yeah. ξενη κατοχή παρακαλούμε είναι στρατιώτε, στρατιώτες ξένοι με γραβάτα φωτογράφι. και κοστούμι